Στοίχη 16-32 «Η ενοχή και η τιμωρία των ειδωλολατρών» 16. «Και έχω προθυμίαν εις τούτο, διότι δεν εντρέπομαι να κηρύττω το Ευαγγέλιον, που έχει ως περιεχόμενο των σταυρικών θάνατων του Χριστού, διότι το Ευαγγέλιον είναι δύναμις Θεού που δίδει σωτηρίαν εις όλους όσοι πιστεύουν στον Χριστόν, εις κάθε Ιουδαίων κατά πρώτων λόγων και εις κάθε Έλληνα και ειδωλολάτριν» 17 είναι δε τέτοια δύναμη στο Ευαγγέλιον, διότι δι' αυτού φανερώνεται η δικαίωση, την οποία ο Θεό παρέχει κάθε πιστεύοντα αμαρτολων τον οποίο ανακηρύττει και μεταβάλει δίκαιον. Η δικαίωση δε αυτή και σωτηρία προέρχεται όχι από έργα, αλλά εκ και παρέχεται καθενα καθέναν που έχει πίστη σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί από τον προφήτη Ναβάκουμ. Ο δίκαιο που τηρεί τον νόμον θα σωθεί από την πίστη του. 18. Και το αναγκαία η για τις πίστεως, διότι φανερώνεται οργή Θεού εκ του ουρανού εναντίον κάθε ασεβούς προσβολής κατά του Θείου Μεγαλείου και εναντίου κάθε παραβάσος του ηθικού νόμου Του που διαπράττουν άνθρωποι οι οποίοι καταπατούν και αδικούν την αλήθεια δια της ιδρολατρίας και του εσχρού των βίου. 19. Αδικούν δε και καταπιέζουν την αλήθεια, διότι αληθείς περί του Θεού γνώσης, όσοι δύναται να αποκτήσει ο πεπερασμένος νους του ανθρώπου, είναι φανερά εις την διάνοιά άντους, επειδή ο Θεός την έχει σαφώς φανερώσει εις αυτούς. 20. Την εφανέρωσε δε φώς και καθαρά, διότι εμί βλεπόμενε με τα αισθητά μάτια άπειροι τελειότητες του Θεού, αφού το ο κόσμος, βλέπονται καθαρά διαμέσου των δημιουργημάτων με τα μάτια της Διαννίας, τόσο η δυναμής του που δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι αιωνία, όσον και κάθε τελειότης, ώστε αυτοί να είναι αναπολόγητοι και να μην μπορούν να προβάλλουν καμία δικαιολογία. 21. Είναι δε αδικαιολόγητη διότι ενώ δια των θαυμασίων της δημιουργίας εγνώρισαν τον Θεόν, ο οποίο με πάσα σοφία και δύναμη τα εδημιούργησε, δεν τον εδόξασαν για τα τη τελειότητάς του ή δεν τον ευχαρίστησαν για τα στόσας ευεργησίας του όπως αρμόζει σε αυτόν, αλλά με τους ψευδείς και πλανημένους συλλογισμού τον, απεδείχθησαν μωροί και σκοτήστη ασύνετο και ανίκανο να καταλάβει τα αληθή και τα πρέποντα διάνοιά 22 και ενώ ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και ανόητοι. 23. Και αντίλαξαν το ένδοξο μεγαλείων του Θεού, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση προς τη φθοράν με υλικά γάλματα που έχουν την εικόνα φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και αρπετών. 24. Διότι δε έκαμαν την ασεβή αυτήν ανταλλαγήν, δι' αυτό ο Θεός επήρε από αυτούς την χάριν του και τους αφήκε να παραδοθούν με τα επιθυμίας των καρδιών τους ή ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματά τους από αυτούς τους ιδίους. 25. Αυτοί αντικατέστησαν τον αληθινόν θεών με τους ψευδεί των ειδόλων θεού. Και απέδωκαν τον σεβασμό της καρδίας των και την εξωτερική λατρεία των στην την κτήσην, αντί να και να λατρεύουν εκείνων που την έκτισεν, ο οποίο είναι πρέπον και δίκαιο να ευλογείται και να δοξάζεται εις τους αιώνας. Αμήν. 26. Επειδή δεν λάτρευσαν την κτήσην αντί του κτήστου, δι' αυτό ο Θεός να παραδοθούν εις ατιμωτικά πάθη διότι και οι γυναίκες τον άλλαξαν τη φυσική σχέση και χρήση εις την παραφύσιν και εξευτελίστησαν με ακατονομάστου σας ελγίας». 27. «Κατά τον όμοιον ακριβώς τρόπον και οι άρενες άφησαν τη φυσική σχέση και χρήση της γυναικός και κάησαν από φλόγα κρατήτου επιθυμίε μεταξύ τους». Πράτοντα αρσενικοί με αρσενικούς ασχήμους και ατήμους πράξεις και λαμβάνοντες των μισθών που τους σήξησε δια την πλάνη τη ιδωλολατρίας των από τον ίδιο τον εαυτόν τους». 28. «Και όπως ακριβώς δεν έκριναν καλόν και δεν ηθέλησαν να κατέχουν την πλήρη και αληθή γνώση του Θεού, τους εγκατέλειπεν ο Θεός και παρεδόδησαν ισνούν ανίκανον να διακρίνει το αληθές και το ορθόν και αποτέλεσμα αυτού υπήρξεν το να πράττουν και έργα. 29. Και έτσι έφθισαν και γέμισαν από κάθε είδο αμαρτίας, από πορνείαν, πονηρίαν, πλεονεξίαν, κακίαν, εγέμισαν από φθόνων, φόνων, φιλονικίαν, δόλων, κακοτροπίαν. 30. Και κακολογούν με κρυφομιλήματα, κατακρίνουν φανερά, μισούν των θεών Υβρίζουν, είναι φαντασμένοι, προσβλέπονται στις τους άλλους με περιφρόνηση, είναι καυχηματίες στους λόγους, επινοούν και εφευρίσκουν κακά, είναι απειθείς στους γονείς. 31. Δεν έχουν σύνεση, καταπατούν των λόγων τους και τα συμφωνίας που έκαμαν με τους άλλους, δεν έχουν ούτε αυτήν τη στοργήν την τόσο φυσικήν και αυτά ακόμη τα ζώα είναι αδιάλακτοι και ξένοι προ τον νύκτον και την ευσπλαχνίαν. 32. Αυτοί, μολονότι γνώρισαν καλά εκείνο που ο Θεός σε πρόσταξε δίκαιον, ότι δηλαδή όσοι πράττουν τέτοια έργα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνον πράττουν αυτά, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα πράττουν και δεικνύουν έτσι ότι όχι από αδυναμία, αλλά από βαθιά της ψυχής των διαφθοράν τρέχουν προς το κακόν. Αυτά περί των εθνικών και ειδωλολατρών.